«Μη γίνεστε ω περί υποκριτές και ηθροπή. αυτά είναι τα λόγια που αναφέρεται σήμερα στο θέμα της νηστείας, τα λόγια του Κυρίου. Θα ήθελα να τα πάρω ως αφορμή για να μιλήσω να πω δύο λόγια πάνω στην υποκρισία, στον υποκριτή, πάνω στη διάσπαση, στο διχασμό της ανθρώπινης προσωπικότητας, πάνω σε αυτή τη σχιζοφρένεια του σύγχρονου πολιτισμού. Διάφοροι ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές χρησιμοποιούν μια εικόνα την οποία την έχω αναφέρει και πάλι παλαιότερα. Για να δηλώσουν τον άνθρωπο τον εσωτερικά διασπασμένο είναι η εικόνα της πολικατικίας. παρομοιάζουν τον άνθρωπο λοιπόν σαν μια πολυκατοικία που εξωτερικά όπως η πολυκατοικία έχει μια ενότητα εξωτερικά κτηριακή ενότητα υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία κοινός φωτισμός, κοινή θέρμανση κοινή υδραυλική εγκατάσταση Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία, αλλά υπάρχουν και πολλές διαφορές μέσα σε αυτή την ενιαία κτηριακή ενότητα. Υπάρχουν διαμερίσματα, πάρα πολλά διαμερίσματα, τα οποία είναι χωρισμένα μεταξύ τους. Και οι άνθρωποι κλεισμένοι μέσα στα διαμερίσματα έχουν χάσει την επικοινωνία. Είναι ένα πρόβλημα τεράστιο στις μεγαλοπόλεις που Γι' αυτό πολύ ωραία κάποιος έγραψε ότι κάτω από το τσιμέντο, από τον πετό, θάφτηκε το γέλιο των μικρών παιδιών και η ανοιχτή πόρτα του σπιτιού. Χάθηκε η επικοινωνία. Στο ένα διαμέρισμα μπορεί να υπάρχει ο πόνος. Απέναντι στο άλλο διαμέρισμα μπορεί να υπάρχει χαρά. Στο ένα διαμέρισμα μπορεί να υπάρχει ο θάνατος Στο άλλο μπορεί να υπάρχει μια γένα. Είναι ένα παράδειγμα αυτό Για να μπορέσουμε να δούμε εσωτερικά τον άνθρωπο Αν δούμε την εσωτερική μας ζωή Ακριβώς την ίδια συγκρότηση θα παρατηρήσουμε Εξωτερικά είμαστε ενωμένοι Εσωτερικά όμως είμαστε διασπασμένοι Έχουμε διαμερίσματα φτιάξει ο καθένας μας στεγανά. Βιώνουμε με άλλα λόγια τη διάσπαση της προσωπικότητός μας. Ο σύγχρονος νευρωτικός άνθρωπος, λένε οι ψυχίατροι, ζει σε στεγανά διαμερίσματα. Ένα διαμέρισμα έχω μέσα μου για τους φίλους και άλλο διαμέρισμα έχω για τους εχθρούς. Ένα διαμέρισμα φιλάω για την οικογένειά μου και άλλο διαμέρισμα για τους έξω, για τους εκτός. Ένα διαμέρισμα για τους κοινωνικά ίσους και άλλο διαμέρισμα για αυτούς που θεωρώ κατώτερους. Και έτσι, ό,τι συμβαίνει στο ένα διαμέρισμα δεν ενοχλεί τον ευρωτικό άνθρωπο το τι συμβαίνει στο άλλο. Αυτό ακριβώς στη γλώσσα της Εκκλησίας μας αγαπητοί λέγεται Υποκρισία Να σας αναφέρω μερικά παραδείγματα Ενώ εσωτερικά ζούμε ένα δράμα, μια τραγωδία Εξωτερικά υποκρινόμαστε Παρουσιαζόμαστε χαρούμενοι Πως είσαι υπέροχα, μια χαρά, σούπερ Ενώ ένα, ένα διαμέρισμα μέσα μας είναι κατηλημμένο από το πνεύμα του κόσμου συγχρόνως ένα άλλο διαμέλισμα το έχουμε αφιερώσει στο Θεό. Εκκλησιαζόμαστε μεν την Κυριακή και κάθε Κυριακή αλλά η Θεία Λειτουργία δεν επηρεάζει, δεν μεταμορφώνει τη ζωή μας. Αδικούμε τον συνάνθρωπό μας και μιλάμε για δικαιοσύνη. Ενώ στην πολιτική ή στην κοινωνική μα ζωή είμαστε οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, δημοκράτες και υπάρχουν σήμερα, έχει αναπτυχθεί στην πατρίδα μας το αίσθημα αυτό της δημοκρατικότητος Εντούτοι, εν στη, στη γυναίκα μου είμαι δικτάκτορας στο παιδί μου είμαι δικτάκτορας στο συνάνθρωπό μου είμαι δικτάκτορας εμφανιζόμαστε εξωτερικά καθώς πρέπει εσωτερικά όμως είμαστε άθλιοι εξωτερικά εμφανιζόμαστε και φαινόμαστε άγιοι εσωτερικά είμαστε άγριοι γι αυτό πολύ ωραία κάποιος λέει χαιρετάει με το χαιρετισμό αυτό λέει τι κάνεις άγριε αντί να πει τι κάνεις άγιε Συ, αυτός ο χαιρετισμός Υπάρχει μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Και όπως σε μια πολυκατοικία υπάρχουν χώροι άχρηστοι ή σε ένα σπίτι υπάρχει αποθήκη και υπάρχει και το σαλόνι έτσι ακριβώς γίνεται και μέσα μας αδελφοί. Έχουμε και διατηρούμε προς τον κόσμο μια βιτρίνα, ένα σαλόνι αλλά έχουμε και ένα υποσυνείδητο άστατο το οποίο το έχουμε αφήσει Δεν θέλουμε να το τακτοποιήσουμε Γενικά μπορούμε να πούμε Ότι είμαστε διασπασμένοι Ο εσωτερικός μας κόσμος Είναι ένας λαβύρινθος μεγάλος Με πολλές περιοχές Αποκλεισμένες, στεγανοποιημένες Διασπασμένοι εσωτερικά Γι' αυτό και το μήνυμα της εποχής μας Είναι ότι πρέπει Να ενοποιήσουμε Τον εσωτερικό μας κόσμο Και η εκκλησία είναι ένας χώρος για αυτή την ενοποίηση ο πλέον κατάλληλος. Μέσα εδώ πραγματοποιείται, πραγματώνεται το πρόσωπο, ενοποιείται εσωτερικά ο άνθρωπος, γι' αυτό υπάρχει η θεολογία, γι' αυτό υπάρχει η λατρεία, γι' αυτό υπάρχει η ασκητική. Αυτός είναι ο σκοπός. Που αποβλέπουν όλα αυτά να κρεμίσουν τα στεγανά, τους τείχους, του φραγμού, να ενοποιηθεί ο εσωτερικός μας κόσμος, να κάνουμε μία κάθαρση στις αποθήκες, στο υποσυνείδητο. Πρέπει λοιπόν να ανοίξουμε τις πόρτες από όλα τα διαμερίσματα που έχει φτιάξει ο καθένας μέσα του, για να ενοποιηθεί ο χώρος. Πρέπει να πέσουν τα τείχη, γιατί δεν υπάρχει νόημα, αγαπητοί, να ενδιαφερόμαστε και καλώ ενδιαφερόμαστε για την ενοποίηση της Ευρώπης, την ενοποίηση των λαών κλπ και μέσα εσωτερικά ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε ένας από εμάς να είμαστε διεσπασμένοι, χωρισμένοι, στεγανοποιημένοι. Ήθε τώρα που ξεκινάει η Μεγάλη Σαρακοστή που είναι μια περίοδος ασκήσεως να βιώσουμε και εμείς το πρώτο στάδιο της πνευματικής ζωής που είναι το στάδιο της κάθαρσης με νηστεία, με προσευχή, με μετάνοια γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος αγαπητοί Μόνο έτσι μπορούμε να ενοποιήσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο και να προχωρήσουμε στο φωτισμό. Αμήν.